Στοίχη 13 27 «Ο Παύλος πρώτου Αγρήπα» 13. «Αφού δε πέρασαν μερικές ημέρες, ο παυλος πρωτου αγρίπα. 13 αφου Αγρήπας ο νεότερος, ο νεοτερος ο γιος του αγρίπα του πρώτου και οι αδελφοί του Βερνίκη ήλθαν εις Κεσάριαν για να και συγχαρούν τον φίστον». 14. «Σαν έμεναν δε εκεί περισσότερας ημέρας, ο φίστος εξέθεσεν εις τον βασιλέα την τον Παύλον υπόθεσιν λέγον... Είναι κάποιος άνθρωπος τον οποίον ο Φίλιξ ανήκει φυλακισμένον. 15. Περί αυτού όταν επήγα εις τα Ιεροσόλυμα επέδωκαν καταγγελίαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων και ζήτουν να τον δικάσω και να εκδώσω κατά απόφαση κατά αυτού. 16. Απήντισα όμως προς τούτους ότι δεν είναι συνήθεια τους Ρωμαίους χαριζόμενοι να παραδίδουν έναν άνθρωπον εις θάνατον και δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί καταδικαστική απόφαση απόφασης προτού ο κατηγορούμενος έλθει στην αντιπαράσταση κατά πρόσωπον προς τους κατηγόρους του και προτού λάβει ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα που κατηγορείται. 17. Αφού λοιπόν αυτοί ήλθαν μαζί μου εδώ χωρίς να κάνω καμία αναβολή. Εκάθισα επί του δικαστικού βήματος και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος. 18. Αλλοι κατηγοροί όταν έστάθησαν στο κριτήριον δεν έφεραν καταφτού αυτού καμίαν κατηγορία εξ εκείνων τας οποίας εγώ υπέθετον και περι των οποίων προβλέπει ο ρωμαϊκός νόμος. 19. Αλήχαν μαζί του κάποια ζητήματα παρετσιδικής των θρησκείας και δια κάποιων ισούν πεθαμένων περί του οποίου ισχυρίζεται ο Παύλος ότι ζει. 20. Επειδή δε εγώ ευρέθυνης απορίαν και αμηχανία για την εξέταση του ζητήματος τούτου, είπων εις τον Παύλον εάν ήθελε να υπάγει σιεροσόλυμα και εκεί να δικαστεί περί των ζητημάτων αυτών. 21. Επειδή όμως ο Παύλος επεκαλέστη την ρωμαϊκή νυπικότητά του και ζήτησε να φρουρηθεί για να κριθεί από τον σεβαστόν αυτοκράτορα, διέταξε να φρουρείται ούτω έως ότου τον στήλω εις τον Κέσσερα. 22 είπε δε ο Αγρήπας προς τον Φίστον θα ήθελα και ο ίδιος να ακούσω τον άνθρωπον αυτό ο Δε Φίστος είπεν αύριο αν θα τον ακούσεις 23 Την άλλη λοιπόν ημέρα αφού ήρθαν ο Αγρήπας και η Βερνίκη με τα πομπής και επιδείξεως και εισήλθονται στην αίθουσα που εγίνονται οι δημόσιοι δίκαιοι μαζί και με τους χιλιάρχους και τους προκρίτους της πόλεως έδωκε διαταγήν ο Φίστος και προσήχθη ο Παύλο. 24. Και λέγει τότε ο φύστος «Βασιλέφα γρήπα και όλοι οι άνθρωποι όσοι είστε μαζί μας παρόντες, έχετε ενώπιόν σας και βλέπετε τον άνθρωπον αυτόν, δι' τον οποίο όλο το πλήθος των Ιουδαίων ήλθαν η συνάντησή μου με πολλάς παρακλήσεις και στα Ιεροσόλυμα και εδώ και φώναζαν ότι δεν πρέπει πλέον αυτός να ζει». 25. Αλλά εγώ ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πράξει τίποτε που να είναι άξιον θανάτου και επειδή αυτός ο ίδιος επεκαλέστη ως δικαστή του το σεβαστόν αυτοκράτορα απεφάσισα να τον στείλω 26. Δεν έχω όμως τίποτε βέβαιο να γράψω δι' αυτόν στον Κύριον Δι' αυτό τον έφερα από την φυλακή ενώπιόν σας και μάλιστα ενώπιόν σου, Βασιλέφα Γρήπα, για να γίνει προανάκρισης και συναγάγω εξ αυτής κάτι το οποίο να γράψω στον αυτοκράτορα. 27. Διότι μου φαίνεται παράλογον όταν αποστείλω κάποιον δεμένον στη Ρώμη να μην καθορίσω και τας σκαταυτού κατηγορία.